Καλησπέρα από το στούδιο του Vox. Ξεκίνημα για το music online, ένα διαφορετικό music online σήμερα. Έχουμε την τιμή έχουμε κοντά μας στο στούντιο του Vox FM τον Σαλβαδόρ Βλουί από το συγκρότημα Άσο του Σαλβαδόρ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα μα μιλήσει ο Σαλβαδόρ για τα πάντα, για το συγκρότημά του, για την προσωπική του πορεία και γενικά για τη μουσική. Μα έχει διαλέξει και ωραίε μουσικέ εκτό από τα δικά σου, φυσικά με το συγκρότημά σου. Και θα μιλήσουμε για τα πάντα. Ναι, ναι, θα πάμε πολύ πίσω. Και πίσω και μπροστά. Σα ευχαριστώ. Λοιπόν, Αφαναγκιώδη, ο Σόπουλο στο μικρόφωνο. Όπω πάντα, προσπαθούμε να σα μεταφέρουμε όχι το στίγμα τη ξένη μουσική κοινή, αλλά και καλλιτέχνε από τον ελλαδικό χώρο που αξίζουν να ακουστούν και να του μάθετε. Πιτσυρίκα για το ξεκίνημα. Πιτσυρίκα. Είδα να περνάει έξω τα βγίκα. Κόσμο να χαλάει από μια πιτσυρίκα. Με κοντόφιου στάνει χίλι ολοκληρήκα. Και με βλέμμα διαφορό πιτσυρίκα. Τουκουτσούκου τα χαμίτσι πίτσε μέσα στο γονιό του κίκα. Ρίχνω απέξω απέξω που πετούσε στα κρυβά το μάτι ρε, πελά, που Να που με, κοιτάζει, πονελιά, και να ζηχά, Μεγόφου και στήθη, και έχουν πέσει όλοι με στο παραμύθι. Μπε πω το κουνάι και μασάει και τσιχλά. Πάω όπου πάει η ακριμίτσιρη ήκα. Τζουκουτζούκου τα χεμίτσι πίτσι μέσα στο γονιόντυπο. Φρίχνω απέξω του πετούντι στα κρυφά τη ρίκα. Δείχνω πας το το μάτι Na με Να που με κοιτάζει πόνο γεια και μάζει άπη με τσι ρίκα. Πίτσοι, πίτσοι, πίτσοι, να ούτε να τα τόση ώρα να την κάνω τώρα που έχω γίνει πτώμα και πάω να κοιμηθώ Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να μας αυτοπαρουσιαστείς. Okay. Ε, πώς ξεκίνησες την πορεία σου ως μουσικός και να μας πεις σιγά σιγά τα okay. πράγματα μέχρι <laughs> και την πάρουσιαση του στο που έχεις αυτή τη στιγμή. Ωραία, ας πάρουμε για αρχή ας πάρουμε για αρχή την επιστροφή μου από τη Βαρκελόνη με, με... Πολύ διαφορετικές μουσικές στο μυαλό, γιατί αν πάμε στην αρχή, αρχή θα είναι πολύ παλιά. ας πούμε αυτό για αρχή. Ε, γυρνώντας από σπουδέ μουσικές ε, έχω στο μυαλό μου πολύ ρεμπέτικο και πολύ jazz. Ναι. <laughs> αυτό το πράγμα συνέβη. Και έτσι μου έχει βγει πάρα πολύ ενδιαφέρον έτσι με κάποια τεστάγια που κάνω στο κομπιούτερ μου, έτσι με, κάποια... με την κιθάρα μου, έτσι πολύ απλά, πάρα πολύ ενδιαφέρον πώ τα πολύ βαριά, απαγορευμένα λόγια λειτουργούν σε πολύ ελαφριού jazz ρυθμού. Ε, και έτσι ξεκίνησε αυτό το κόνσεπτ και ήρθα εδώ και έφτιαξα την πάντα με σκοπό, στην, στην αρχή, με σκοπό να βγει το CD που είναι κόνσεπτ CD απαγορευμένα ρεμπέτικα σε jazz, jazz βέβαια και είναι και εξαιρετικό θα ακούσουμε φυσικά και τα από αυτό. Θα ακούσουμε και δικά σου τραγούδια σε λίγο. Mm -hmm. ε, θέλουμε να μα πει λίγο το ξεκίνημά σου, α πούμε. Αγαπώ τη μουσική από μικρό. Α... Ε, εντάξει, αυτά είναι αρρώστιε, μεγάλε. Καλά, εντάξει. <laughs> Εδώ μιλά απολύτω μουσική εκπομπή. <laughs> Ακριβώ. Οπότε σαφώ είναι θέμα αρρώστια η όλη κατάσταση. Εννοείται, αυτό το δημοτικό και από αυτά. Γρατσουνάμε την κιθάρα, μετά παίρνουμε την πρώτη ηλεκτρική. Μετά ανακαλύπτουμε τον ογκόλιθο Τζίμι Χέντριξ, ξέρω εγώ. Ήταν αντίστοιχα, έτσι, ο καθένας. Ναι, οπωσδήποτε το συζητάμε αυτό. Ε, και κολλάς. Βέβαια. Ε, οι αγαπημένε μουσικές. Θα πάω στα τεράστια ονόματα τώρα και εντάξει, γι' αυτό έχω φέρει και τέτοια. Επειδή η εκπομπή σου και αρέσει πολύ και ο σταθμός όλος έχει έτσι ένα, ένα χαρακτήρα λίγο πιο του ψαγμένου. Ναι, Αυτή είναι η διαφορά του Vox σε σχέση με το ραδιόφωνο. Δεν, δεν θέλω να πτάσουμε πιο μακριά, τουλάχιστον στην περιοχή. Mm -hmm. ε, είναι το κάτι διαφορετικό στη μουσική που παρουσιάζουμε. Ωραία. Με αυτή την έννοια ακριβώ έφερα συγκροτήματα πολύ αγαπημένα και τέλειως πασίγνωστα, όπως οι Rolling Stones. Αλλά λίγο τα πιο δύσκολα τραγούδια του, που δεν είναι τόσο πολύ γνωστά. Συγκροτήματα πασίγνωστα, τραγούδια άγνωστα. Ναι, στο ναι. βίντεο κοινό. Ναι, ναι, ναι. Κάπω έτσι. Τώρα, ποιοι με πειράσαν εμένα πολύ αυτοί οι εγκόληθοι. Δηλαδή, ο μεγάλο Dead Boy, μεγάλοι Rolling Stones. Ο τεράστιος Μπομ Μάρνευ, <laughs> ξέρεις τα ονόματα, τα, τα πολύ ογκώδιας Σαφώ. Σαφώς και α, από ,τι φαίνεται ό,τι φαίνεται ένας μουσικός ο οποίος έχει ακούσματα τέτοια από μικρή ηλικία, σαφώς επηρεάζεται και μπορεί να έχει ποικιλία μουσικών mm -hmm. και, στο, και στην πορεία του και να πυροματίζεται από το ένα είδο το στο άλλο. Σαφώς, σαφώς. Να τανίζεται τα στοιχεία φυσικά από την κάθε διαφορετική σύνθεση και να μπορέσει να, να φτιάξει το δικό του ή φως. Σαφώς έτσι, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται η φως έτσι, ετσι γινεται ετσι γινεται η μουσικη Τα παίρνει όλα στο χωνευτήρι του μυαλού σου και μετά βγαίνει το δικό σου. Ε, από πότε περίπου έχεις ξεκινήσει την όλη... χρονικά, χρονολογικά. Δηλαδή τι, να παίζω ας πούμε... Ας να παίζεις... Πούμε... <σχεδίδι> καλά <σχεδί> για το... <σχεδί> και θα μας πέσεις και για το σωστά πότε ξεκίνησε ξεκίνησες να είσαστε μαζί. Θα πούμε και τις εμφανίσεις θα τα πούμε σε σιγά, σιγά όλα αυτά. Έχουμε Άρα χρόνο <σχεδί> φυσικά μέχρι τις 12... Ωραία, α βάλουμε σαν ορόσημο τότε ας πούμε, τη χρονιά που έβγαλα το πρώτο μου ντεμάκι. Ας πούμε. Το οποίο το μοίρασα σε φίλου κλπ. Το 1998 έγινε αυτό. Ναι. Α, αυτό είναι μια καλή αρχή, α το πούμε. Έπαιζα μουσικούλα από πριν, αυτά είπαμε είναι αρρώστιε, δεν φεύγουν. Αλλά εντάξει, να πούμε ότι τότε λέω α το πάω πιο σοβαρά, ένα βήμα παραπέρα. Ναι. Ωραία, και το συγκρότημα πότε το φτιάξατε, Το συγκρότημα το 2011. Το 2011 το, το ξεκίνησε, 2012 πρώτο 12. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Το έμαθα από mm -hmm. από το δίσκο. Αυτό είναι από το δίσκο. Ωραία. Αγαπημένο ρεμπέτικο. Ελπίζω να το ξέρει ο κόσμο. Δεν ξέρω αν ακούει πια ο κόσμο τα ρεμπέτικα αυτά. Ε, τα ρεμπέτικα δεν φέρνουν ποτέ από τη μόδα. Είμαι, ναι, είμαι σίγουρο ναι. αυτό. Ε, θα οδηγή. πω την αλήθεια, βέβαια, είμαι ειδικό, αλλά νομίζω ότι. Εντάξει, όλοι έχουμε ακούσει ρεμπέτικα. Όλοι, ακριβώς, όλοι δεν φύγουν ποτέ από τη μόδα γιατί είναι ο κείμενο. Ε, στην κουλτούρα του Έρηνα να <συλίως> ακούει πεμπέτει και μουσική και να περνάει και καλά συνοδεύοντα διάφορε εκδηλώσει, δεν μιλάμε μόνο για έξω αλλά και στο σπίτι και οπουδήποτε <συλίως> <συλίως> Είναι μια μουσική που περνάει καλά με αυτή γιατί να φεύγει από την επικαιρότητα Όπω να <συλίως> φεύγει και το ροκ ας πούμε γενικά από την επικαιρότητα όπως να φεύγει και η χρευτική μουσική από την επικαιρότητα <συλίως> Λοιπόν, να ακούσουμε το Έμαθα, από είσαι Μάγκας και να <συλίως> τα πούμε okay. σε λίγο πάλι Σε ζάρια, είσαι χασικής; Ή και λεβέντης, Σου πω, έλα, Είσαι μόνος, είσαι και μπελαλή. Εξηγήσε του τεκέδε είσαι και τα βατζή. Μου πανίσε και δεν βρίσκει, τραβά την κουμπούρια. σολατα όλα τα παιχνίδια μέσα, διδάσκει. από τον δίσκο των Άσων του Σαλβαδόρ. Ο Σαλβαδόρ είναι κοντά μα στο στούντιο του Vox απόψε. Μα μιλάει για την δική του παρουσία στη μουσική σκηνή του ελλαδικού χώρου και για το συγκροτημά του φυσικά. ακούσαμε ένα απόσπασμα, θα ακούσουμε σε λίγο άλλο ένα. Λοιπόν, από ό,τι μου έχει πει, επειδή έχουμε μια κουβέντα εκτό εκπομπή, και στην Αθήνα σε διάφορα μέρη. Θα μα πει γι' Που μπορεί να σε ακούσει κάποιο, να σα ναι. ακούσει μάλλον. Δεν είσαι μόνο φυσικά ναι, ναι. Και, θα μας πει και να μα πει φυσικά και για τα μέλη του την... Να να... Ωραία. Να πούμε το επόμενο. Δηλαδή το επόμενο είναι το Σάββατο, 11 Μαου. Τι μήνα έχουμε, <laughs> <laughs> <laughs> Μάλλον δεν καταλάβαμε ότι φτάνουμε προ το καλοκαίρι. <laughs> ναι, <μα Okay>. μπορεί <laughs> να το καταλάβουμε. Συγγνώμη, άμα βγει έξω. <laughs> <laughs> θα παγώσει. Ε, Ακριβώ. Ε, το, οπότε το Σάββατο παίζουμε στο μπαρ Μαγικό Φίλτρο. Το οποίο είναι στον Άγιο Ελευθέρειο, πολύ κοντά στο τρένο, Ωραία. στην Αθήνα. Mm -hmm. Ε, εντάξει, το βρίσκει κανεί εύκολα. Απ το... Αν μπει κανεί στο Facebook, βρει του Άσου και μπορεί να δει πού πηγαίνει. Σαφώ από τη σελίδα. Φυσικά έχει ναι. και σελίδα στο Facebook, θα τα πούμε αυτά. Ε, φυσικά, οποίος... Οπότε μπορείτε από εκεί να ενημερώνεστε και για τι δραστηριότητε του συγκροτήματος γενικά. Mm -hmm. Και είναι συχνέ οι εμφανίσει σα. Δηλαδή, μπορεί κάποιο μία φορά το μηνα δυο δεν τρει πόσες φορές φορε να σα ακούσει στην Μία φορά το μήνα, δει, ούτε, φορά το κά... μήνα τουλάχιστον. Συνήθω γύρω στι δύο φορέ το μήνα παίζουμε κάπου. Πολύ ωραία. Άρα θα συμβαλάβω εγώ mm -hmm. τον Ιούνιο. Ναι, Εντάξει, ωραία. Σίγουρα, μήπως χέρθουμε και εδώ Καλά, αυτό θα το πούμε μετά ότι Προγραμματίζουμε και για εδώ κάτι ε, Το οποίο θα ανακοινωθεί φυσικά από τον ΒΟΣ Γιατί θα είναι και με την συμβολή του ΒΟΞΣ εδώ Αυτά, αυτά ε, Να πες μας λίγο έτσι για τα άλλα παιδιά που είναι στο συγκριπτήμα Ωραία, ε, να σας πω πρώτον ότι έχουμε περάσει από πολλές φάσεις Και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί τώρα η μπάντα έχει τέλος πάντων σταθεροποιηθεί με τέσσερα σύνε με ένα πέντε, δηλαδή σταθερά μέλη. Ε, τι να πω, να πω ονόματα. Έχουμε έχουμε σε ραϊδάρη στη φωνή. Φοβερή περίπτωση. Τι να πω, μιλώ τώρα. Τίποτα να έρθει να μας ακούσετε αυτό πρέπει να γίνει. Εμπάσιε τόσοι, χωρίς πολλά έτσι, περιγραφές, να πω άντα σε στη φωνή, καταπληκτική. Την ακούσαμε ήδη. Ε, Α, δεν είναι από το δεν δίσκο. Δεν την ακούσαμε, όχι. Γιατί στο δίσκο είχε γράψει η, η, η, η Νάσια η Γκόφρα. Α, εντάξει, ενώ όπω τα πει αυτά. Άλλη εντάξει. φοβερή περίπτωση. Ναι. Εντάξει, έχουμε την τύχη να έχουμε πολύ καλέ συνεργασίε. Θα ακούσουμε και τώρα μια άλλη τραγουδίστρια πάλι. Mm -hmm. Στο επόμενο τραγούδι θα ακούσουμε. Ε, τι θα λένε την Αβραμαία. Το επόμενο ποιο είναι. Είναι το αν θυμηθεί στον ηρώ μου. Ωραία. Σε swing διασκευή. Θα λένε η Αβραμαία τραγουδάει. Άλλη, πολύ καλή φωνή. Ε, Πάντω τώρα είμαστε με την Άντα. Που έχω να πω μόνο τα καλύτερα, δηλαδή δεν σημαίνει να υποτιμήσω κανέναν, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με την άντα τη ε, Έχουμε Κώστα Στάικο στο σαξόφωνο, έχουμε Άγγελο Γεωργάκη στον πάσο και έχουμε και Βαγγέλη Κορακά στα τύμπανα. Τώρα, ναι, τι να πω, άμα δεν του ξέρει κανεί, δηλαδή ο Βαγγέλη, ο Κορακά στα τύμπανα είναι ικανό. Να τρελάνει όλους τους γείτονες. <laughs> σε 100 μέτρα απόσταση. θα σας ξέσουν. Οι, οι EBDrammers τώρα. Ένα και ένα είναι η μπάντα όλοι τώρα. Έχει Έχει πράγμα. Πράγμα. Πολύ ωραία. Και ε, αυτά τα παιδιά είναι μόνιμα στο γκρουπι. Ναι. Αυτό... Στις ηχογραφίες. Ναι. Ή και στις συναυλίες. Στις συναυλίες. Εννοείται ναι, ναι. σε όλες τις Στις συναυλίες. Και στις ηχογραφίες τη Τωρινές για το καινούριο δίσκο είναι πάλι μέσα. Μάλιστα, θα μα είπε για τον δίσκο, το καινούριο δίσκο, να έχουμε και λίγο χρόνο. Mm -hmm. Να ακούσουμε σε ένα-δύο λεπτά το τραγούδι, αν, αν θυμηθεί τον καιρό μου που mm -hmm. μα είπε, να πάμε για διαφημιστικά. Mm -hmm. Και αμέσω μετά θα μιλήσουμε και για το νέο δίσκο και για άλλα πράγματα. Φυσικά θα μιλήσουμε και για την μουσική, γιατί δεν έχει φέρει μόνο δικά σου τραγούδια το ή του το συγκριτήματο, έχει φέρει και διεθνείς κοινή, mm -hmm. αγαπημένα σου. Ε, μέχρι τι 12 έχουμε πολλά να πούμε και να ακούσουμε. Ε, λοιπόν, ε, νομίζω ότι ώρα να ακούσουμε το. Αν θυμηθεί τον Ιερό μου, το οποίο από ό,τι βλέπω είναι και μικρό στη διάρκεια ναι, ναι, ναι, ναι Εντάξει ναι. Και θα τα πούμε αμέσως με τα... Πολύ ωραία Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν δεν απομένεις στον κόσμο, ελπίδα καμιά Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά Το κορμί σου Μέτρα το βόλιο Φτιάσαι με μόνο Στην ερημιά Αν θυμηθείς μου Σε περιμένω να έρθεις Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις Όνειρό μου Το καλοκαίρι που λάβει τα αστέρι Και το κόσμο σαν άστροκιμής Παλιά, τώρα. τώρα Τη μουσική τη διατηρούμε πάντα φρέσκια Vox 103 και 3 Η νέα εποχή στο ραδιόφωνο Σαν μαγεμένο Το μυαλό μου φτερουγίζει Κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγυρίζει. Δεν ησυχάζει και στον ύπνο που κοιμάμαι Έσαι να πάντα αρχώνει το κουράγιο. Μες στη σταβέρνα, στη γωνιά για σένα πίνω για την αγαπή. Σου ποτάμια τα άκρη, Αχυνό. Λύπη μ μη μ μόνο. Αφού το βλέπει ως για σένα μαραζό. Συνεχίζουμε ζωντανά στο στούντιο του Vox. Το musical Online σήμερα αφιερωμένο στον Σαββαδό Λουή. Είναι μαζί μας στο στούντιο από το συγκρότημα Άση του Σαββαδόρ. Ε, έχουμε κουβεντούλα για το συγκροτημά του, για την καριέρα του, για το μέλλον, για το παρελθόν. Και θα μιλήσουμε σε λίγο και γενικά για την μουσική. Ε, λέγαμε για συναυλίες, λέγαμε για εμφανίσεις. Ε, μείναμε στο ότι θα μας πεις για τα μέλη του συγκροτήματος κάτι άλλο. Όχι, όχι. Είναι υπερσόνε τα μέλη. Δεν έχω να μιλήσω, να τα περιγράψω. Ναι, ναι. Πραγματικά το λέω, θα ήθελα να έρθετε να το δείτε. Είναι πιο ενδιαφέρον. Εγώ επειδή άκουσα και το CD, γιατί μου το έχει δώσει και εγώ και το έχω ακούσει. Mm -hmm. ε, το CD είναι εξαιρετικό και είναι. Σηγουθεί να σηκωθεί να χορεύσει. Δεν το συζητάω. Αυτό είναι, αυτό ακριβώ. Σκεφτείτε αυτούς. λοιπόν τι θα γίνει στα live. Αυτό, παίζουμε για χορό. Δηλαδή, ο κόσμο χορεύει, αυτό γίνεται. Και η φάση είναι ότι χορεύουμε και εμεί. Αυτό είναι. Ε, για όνομα Θεό. Αν δεν το ζήσει ο μουσικός αυτό ναι. που παίζει, τότε... Ναι, ναι. Γιατί τι θα κάνουμε, κάποιε τραγουδίε που κάτω σε ένα μικρόφωνο αμήλικτε και τραγουδάνε, <laughs> χορεύουν οι άλλοι και εκεί α άγκαλμα. Εντάξει, ναι, αναλόγω και το είδο που κάνει ο καθένα, αλλά εμεί πάντω χορεύουν κάτω, χορεύουν και πάνω. Όλα. Γίνεται ένα μαγαζί ανάστα Αυτό είναι το σχέδιο. Αυτό λοιπόν για όσου βρεθείτε στην Αθήνα, ψάξτε, βρείτε του και απολαύστε του. Ε, έχετε πάει και εκτό Αθηνών ναι πολύ. πολύ τα καλοκαίρια πάμε σε πολλά μέρη δηλαδή. Χαλκίδα έχουμε παίξει πολλές φορές και τώρα ξανά έχουμε το καλοκαίρι ε, Αιγείο δύο φορές έχουμε έρθει mm -hmm. ε, τώρα δεν ε, αφού έρχονται, πήγατε Αιγείο αφού... θα έρθει και πέμπτο mm -hmm. δεν το συζητάμε <laughs> τουλάχιστον <περιοχή> εδώ <laughs> Πάνω Ρινή, Κορινθία έχαμε πάει, Πήλιο ε, τώρα δεν μου έρχονται πάνω στους Τελφούς κοντά και στην Άμφισσα Θεσσαλονίκη <χω> Σε Θεσσαλονίκη δεν έχουμε πάει <χω> Εντάξει έχουμε πάει για το Αρβίλα Αγαμε παίξει το Αρβίλα μια φορά <χω> Αλλά όχι δεν έχουμε πάει ακόμα Α, Εντάξει έχει <χω> εμφανιστεί δηλαδή στην τηλεόραση Ναι <χω> Πολύ ωραία υπέροχα ε, ε, Εκείνο το οποίο θέλω να μας πεις Είναι ότι <χω> έχουν τα ίδια Ή απλά <χω> έτσι συμβαδίζεται μουσικά μόνο για το συγκρότημα Κυρίω συμβαδίζουμε χημικά. Χημικά, είπε στο λέξη. Εντάξει, κάνουμε καλή παρέα, τα πάμε καλά. Τώρα τα κούσματα. Εντάξει, είμαστε πάνω κάτω τη ηλικία. Δηλαδή όσο και να είναι, εντάξει, τα κούσματα σχετικά είναι, κοντινά είναι. Α, δεν θα έλεγα ίδια. Ούτε ναι, και χρειάζεται. Ναι. Ναι. Να, Σαφώ δεν χρειάζεται γιατί ο καθένα έχει το προσωπικό του στιγμά. Να σου πω ένα παράδειγμα έτσι τώρα. Ο Άγγελο, ο Γεωργάκης, ο μασίστα, είναι πιο έγγε. Mm -hmm. Αυτό, δίνει κάτι. Ναι. Αυτό δίνει κάτι. Έχει μια νταμπίλα. Έχει μια... ένα άλλο στο μπάσο. Mm -hmm. Κοίτα τώρα το περίεργο. Ο ντράμερ είναι πιο Latin. Μπασίστα, πιο ρέγγι. Δεν θα παίζει ρέγγε την ώρα που ο άλλος παίζει Latin. Έχει ποιο Δεν ε, για... για... σκέθω... το συζητάμε. <laughs> <laughs> αλλά μιλάμε για ένα, μια γραμμή, ένα χαρακτήρα που έχει ένα ή έχει άλλο και τελικά δεν μετράει από που έρχεσαι. Μετράει τι κάνει μίξη σου εσά. Εντάξει, λογικό είναι. Μα υπάρχουν και συγκροτήματα και διεθνεί κοινίε που ερχεσαι μετραει τι κανει η μιξη σας ενταξει λογικο ειναι μα υπαρχουν και συγκροτηματα και διεθνει κοινιε που μπορει να. Αυτό χαρακτηρίζονται ω και να παίζουν τα πάντα. Ναι, ναι, ακριβώ. Ναι, έτσι δεν ναι, ναι, το συζητάμε. Άκουγα ναι. από χτε ένα δίσκο, ένα συγκρότημα του ABC τη του mm. οι οποίοι παίζανε pop, καθαρά. Mm. Και ακούω ένα τραγούδι ρέγγια, κοιτάζω ένα παλιό σιντιά από την Ελευθερωτυπία που είχε κάποια τράκα από άλπουμ, mm. Και είναι το τραγούδι. Λέω: Τι τραγούδι είναι αυτό, κάνω το 8 ABC. Δυνατό, λέω, ABC Παίζει μόνο αυτό το οποίο έχει δηλώσει. Ναι, Μπορεί ναι. να κάνει και πειραματισμό στο σου. Δεν το Αυτό το βλέπουμε και με μεγάλε μπάντε που έχουν πορεία που συνεχώ αλλάζουν. Καλά, για να μην πούμε devil boy και τέτοια, να πούμε class. Ξέρω εγώ. Δηλαδή, να πούμε... Καλά, οι classes έχουν παίξει τα πάντα. Ακριβώ, ακριβώ. Μπάντε που έχουν περάσει απ' όλα. Πακούσει η αδιαπαγή Νομίζω ότι τί, είναι δυνατόν αυτό να είναι punk. Γιατί ναι. του χαρακτηρίζουν πανκ. Δεν είναι ακριβώ πανκ η κλάσσα του δίσκου. Δεν είναι ακριβώ πανκ. Μουσική. φεύγει το θέμα αυτό να είναι ένα είδο. Σαφώ, δεν το συζητάμε. Δεν είναι κάποια πιο σκευαστικά ερωτήματα που παίζουν μόνο συγκεκριμένο είδο. Έτσι πρέπει. Και γι' αυτό έχουν ξεχωρίσει τον χώρο του. Είχαν ξεχωρίσει, μάλλον να πω σωστά. Ναι, ναι, ναι. Ε, λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα ναι. από του Άσου ναι. και να περάσουμε μετά στα δικά σου. Σε ποιο δικά σου. ναι, Ωραία. ναι. ναι. Ε, το Αρζάν είναι αυτό που έκανε την πιο μεγάλη ραδιοφωνική καριέρα εντό ο ICON, έτσι, αυτή που παίχθηκε πιο πολύ Οπότε για να το απολαύσουμε και σε ραδιοφωνικά Στο Vox τώρα και στο Music Online Ωραία. Έλα πάμε πάμε πάμε Έρχομαι έρχομαι, έρχομαι, έρχομαι. Πάμε, έρχομαι. One, two, one, two, three. Ο κοσμό τώρα σε εκτιμά yeah. Μονάχα τους παράδειγμα και δεν έχουν έλευτα του λένε φουκαράδες αν σε δουν να πιάσει φράγκα θα σε πουν να έχει μάγκα κιαν δεν το στο αρζάν θα σου να λεβουζάν κιαν δεν το χεις το αρζάν θα σου να λεβουζάν Τώρα την καρδιά την έχουν στο στομάχι. μάχη. Κι ο έρωτα των τον άντρα που δεν τα έχει. Αν σε δουν να πιάσει τρανγκ, όλε είναι Τα πάντα κι αν δεν το στο αρζάν, θα σου πουν να λεβουζάν Κι αν δεν το στο αρζάν, θα σου πούνε λε, Βουζάν. Τώρα σε κτήμα μονάχα του παραδέ. Τόσοι δεν έχουν ελεύθερα, του λένε φουκαράδε. να πιάσει φράγκα σου κολάνια ματζαράγκα. Κάντε το χει στο αζάν. Θα σου πούνε αυτά λοιπόν με το αρζάν ε, και λίγο που περάσουμε να ακούσουμε τις κάποια δικά σου ε, mm. εσύ είχες τώρα να μιλήσουμε λίγο για τη δική σου μοσχού; Ήξερες να πεις κάτι άλλο για τον Σάσος; Όχι ένα πράγμα είναι όλα ένα πράμα είναι όλα <laughs> τα δικά στον βαγόνι πώ έχουν κι είπως αιχμογράφησες Εμένα μου, μου έχει δώσει και ένα συντάκι mm -hmm. με τέσσερα δικά σου μπαλάτια. Με ένα μπάλα πάρα πολύ Γιατί το τελευταίο ήταν φοβερό. Τέσσερα-πέντε ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Τέσσερα. τέσσερα. τέσσερα. Καλά θυμόμουν. Το, το τελευταίο ήταν υπέροχο, τέλο πάντων. Ε... πάντων. Ε... <laughs> ε, ποιο ήταν το τελευταίο, τον τίτλο. Η Εσμένη θάλασσα. θάλασσα. Πολύ ωραία. Ε... Ήταν υπέροχο το τραγούδι αυτό. Ε, εντάξει, τα δικά μου είναι σε ένα άλλο στυλ. Ε, ο Άγγελο ο λέει, σωστά μάλλον. Ότι το alter ego είναι η Άση και το πραγματικό ego είναι αυτά εδώ. Ναι. Ε, Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν έχω επιλέξει ή δεν έχει συμβεί εμπασίτωση να τα βγάλω ακόμα και όλα αυτά είναι ηχογραφήσει σπιτικέ και στουδιακέ, αλλά τέλο πάντων έχουν μείνει στο σπίτι. Δεν, δεν έχουν... ήταν και... επίσημε δηλαδή. Ναι, δεν, δεν έχουν κυκλοφορήσει επίσημα. Ωραία. Και επέλεξα για κάποιο λόγο, όχι για κάποιο άγνωστο λόγο, για ένα γνωστό λόγο, να βγάλω του Άσου, δηλαδή το φωτεινό, το εξωστρεφέ. Ναι. και αυτά τα έχω αφήσει κάπω. Εντάξει, κάποια στιγμή θα έρθουν στην επιφάνεια. Δεν μπορεί γιατί ήταν υπέροχα τα παγωδία, δεν το συζητάω. Ίσως γίνει αυτό, ναι, ίσω γίνει κάποτε. Θα δουλευτούν και λίγο διαφορετικά. Εντάξει, όσο να είναι. <laughs> ε, ποιο λες να βάλουμε τώρα από αυτά εδώ, Άμα σα αρέσει η θάλασσα, βάλτε την. Να βάλουμε λίγο πιο μετά την Αισμανία. Α, εντάξει, τη φυλάμε. Τη φυλά... <laughs> Τότε να βάλουμε το ζωή ελεύθερη. Ωραία. Ε, αυτό το τα είναι ηχογραφημένο από σένα. Ναι, ναι, είχε γραφήθει πολλά χρόνια πριν. Για μισό λεπτό να έρθω, να έρθω εκεί δίπλα σου για να <laughs> Λοιπόν, ε, σε λίγο θα ακούσουμε και κάποια τραγούδια τα οποία ουσιαστικά έχεις διαλέξει ως δέμο. αυτό είναι η ζωή ελεύθερη που μου είπες. Όχι, δεν είναι αυτό. Α, δεν είναι αυτό. Okay. Εντάξει. Γιατί δεν το είδα εκεί που ήρθατε, το λίγο... <laughs> στην οθόνη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Αλλά... πε μα αυτό. Γιατί είναι... Εντάξει, αυτό είναι από άλλο demo. Είναι εντάξει, ένα demo το... και... που έχει από παλιά. Θα σα πω ότι έχω δέμο. βγάλει 7 demos. Mm. <laughs> <laughs> δηλαδή... ναι, γιατί εγώ το... για να καταλάβει και ο κόσμο που μα ακούει, έχω τα demo και βλέπω του τίτλου. <laughs> ναι. Ότι είναι demo και δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το παγκόσμιο. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι, ξέρω. Κοίτα, αυτό. Δηλαδή, εγώ γράφω όπω είπαμε, αυτή είναι αρρώστια που δεν φεύγει. Άλλο χαρτοπέζει. Άλλο έχει τη μουσική. Όποιο ξέρει, με καταλαβαίνει. Έτσι, όλη η μουσική το ίδιο είναι. Και άλλο ακούει. Έτσι. Αρρώστια και αυτό, κόλλημα και αυτό. Και η, δισκο η, η δισκοσυλλογή και όλα αυτά που τα περάσαμε, τέλο πάντων. Όμορφε αρρώστιε. Ε, οπότε εγώ σε όλη μου τη ζωή έγραφα, έγραφα, έγραφα. Και όταν έβγαινε κάποιο υλικό, ε, το έκανα ένα συντάκι, το μοίραζα σε φίλου, το άφηνα, έμεινε ο συρτάρι μου. Δεν ασχολήθηκα ποτέ να κάνω κάτι παραπέρα με αυτά τα πράγματα. Κατάλαβα. Ε, και είναι τώρα αυτά. Ένα υλικό αρκετούτσικο που. Ας ακούσουμε γιατί όχι μιας και εσύ το αξίωσες Ας πούμε και το έιδε και μου λες ωραίο Ευχαριστώ Λοιπόν, ε, αυτό λοιπόν, είναι ένα demo, ο τίτλος αυτό, αυτό δεν έχει τίτλο Είναι από τον τίτλο νέο demo. Α, μα, Λοιπόν, για να ακούσουμε το νέο demo, Ίσως είναι η πρώτη βαρυφωνική μετάδοση Σίγουρα Α, σίγουρα. πολύ ωραία, έχουμε μια αποκριστικότητα δηλαδή ναι, Λοιπόν, ναι. Ναι. ακούμε ναι. Στην απέρατη ροή του κόσμου σε έχω δει κάπου ξανά Έτσι <Το> ε, όσα είναι γραμμένα Δεν είναι και σωστά τα χέρια μου για σένα Είναι ανοιχτά, είναι η πρώτη γνώριμη Τον αερά, Εγώ ήθελα να πω το εξή τώρα, αν αυτό ήταν demo, η studio εκτέλεση πώ θα είναι. Εντάξει, παρόμοια θα είναι <laughs> να πούμε ότι τώρα το ακούμε μαστεράριστο, δηλαδή αυτό είναι... Καλά, δεν το συζητάμε, κατέβοκα ε, ε, στο μπορεί ήταν λίγο, α, αλλά έρω, νομ, νομίζω ότι είναι εξαιρετικό αυτό που ακούσαμε. Ε, εντάξει, ευχαριστώ. <laughs> και δεν μιλάμε τώρα, Το δηλαδή, είσαι εδώ το λέμε, νομίζω ότι ο κόσμο που άκουσε μπορεί να μα δίνει μήνυμα να μας πει να του άρεσε αυτό που άκουσε. Εντάξει, είναι κάποιε προσεγενέ στούντιο χειγραφή, ενώ home studio χειροφή. Μερικά το επόμενο θα βάλουμε το έχω περάσει και από ένα στούντιο, Δηλαδή, καμιά φορά μπορεί να το πάρω. Και σε μια θάλασσα. Ένα σε μια θάλασσα, ναι. Mm, Ευρέφτια, yeah. μια θάλασσα. Ε, δεν ξέρω εγώ μόνο αυτό το παγωδί. Όταν το άκουσα. Ε, δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω πώ. <laughs> Μεγάλη μου τιμή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. <laughs> ε, αυτό δηλαδή, μπορεί να τα περάσουμε μετά από ένα στου, να βάλουμε λίγα πνευτά και λίγα. Mm όργανα, τέλος πάντων, παραπάνω πιο σωστά. Το σκεφτείς δηλαδή να το βγάλεις ως προσωπικό δίσκο μόνο ναι, σου, ναι. ναι. Ναι, είναι μια κίνηση που θέλω να την κάνω, απλά δεν έχει γίνει ακόμα, δεν ξέρω. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται τα κομμάτια υπάρχουν οπότε μπορεί να το ναι. κάνεις, οπότε νιώσεις έτοιμος. Δεν το σωστό, σε στάνεις αυτό. Σωστό, μια εταιρεία θα πρέπει να βρεθεί έτσι που να εμπνέει ας πούμε, αυτό το πράγμα ναι. να βγει μέσα από αυτήν και ναι, ε, νομίζω ότι σε αυτό τον οίκο στην Ελλάδα υπάρχουν εταιρείε ναι, ναι. Να το... ναι, σίγουρα, σίγουρα δεν είναι άγνωστο. το τροβαδου... Ο Έλληνα έχει ρομαντισμό. Ναι. Βγάζει τέτοιου είδου τραγωδίε Ναι. Μια και είπε τώρα, τι βλέπεις, τι γίνεται με, την... με το ελληνικό τραγουδί Εγώ νομίζω ότι πριν είναι φανταστική φάση. Νομίζω ότι βγαίνει πάρα πολύ καλή μουσική Παρόλο που είναι η Ελλάδα της κρίση, Επειδή είναι η Ελλάδα της κρίση. Εκείνο το οποίο βέβαια πάντα ρωτάω Σε όλες που κάνω με παιδιά και Έχω κάνει φέτος Έχουν κάνει η τέταρτη συνέντευξη εδώ στο Music Online Με ελληνικά Συγκροτήματα Καλλιτέχνες τέλο πάντων Τι γίνεται με το θέμα του ίντερνετ Σας Εξυπηρετή Εντάξει. ή σα καταστρέψει εισαγωγικά. Και τα δύο. Γίνεται και τα δύο. Και τα δύο. Ναι, Σίγουρα δεν έχει να κάνει με τις Ακριβώς. τι πωλήσει. Ακριβώ. Τι προτί δημοσιότητα ή πωλήσει χρήματα, εισόδημα. Ναι. Το εισόδημα καταστρέφεται τελείω. Ναι. Δηλαδή σχεδόν να μου είναι αδύνατο να μην ταζεί σε μέση. Εδώ υπάρχουν το βελίθούν που μαζεύουν δίσκο. Εντάξει, ναι, υπάρχουν κάποιοι ρομανικοί α πούμε. Αλλά αυτή πώ είναι. Ε, ναι, είναι λίγο και υπάρχουν κι όλε και κάποιοι άλλοι που σου αρέσει να μαζεύουν δίσκη, ελπεί. Ναι, Βινήλια. καλά εγώ βάζω CD και δεν σου κατηγορία ποιο για τα δύο Εμέν ναι, ναι, το ίδιο, είμαι. φυσικό ναι, ναι. προϊόν και το ένα και το άλλο Αν CD Βινίλιο δεν έχει διαφορά μεγάλη Ναι, ναι, ναι, στο ναι, θέμα όχι, αυτό. ναι, ναι. Ε, Εννοείται το, πια το βινήλιο έχει φτάσει διπλά σε ατριμίσχεδόν Ναι, έχει ναι, ναι, ναι, ναι, γίνει μπουτίκ Έτσι. Ε, Κοίτα, εντάξει αυτό κάποιοι ρομαντικοί ενδιαφέρονται ακόμα για αυτό το, το, το, του παλιού είδους να πάρεις το CD, να το ακούσεις ξέρεις που αποκτά και αξία το ξέρουμε εμεί που είμαστε λίγο πιο παλιά και τα, τα είχαμε. Και εγώ λέω την έκφραση, πώς... συγγνώμη που σε διακόπτω, λέω και την έκφραση. Θυμάσαι το μουσικό, αν πει ότι τα αγοράζει. Ναι, σίγουρα. Θυμάσαι και το μουσικό. Σίγουρα. Αυτό σίγουρα. Που κάνει. Ναι, ναι, ναι. λε, υποστηρίζω. Σαφώ. Φίλε, υποστηρίζω. Ε, Πάντω παρόλα αυτά, εντάξει, η πλειοψηφία, η μέγιστη πλειοψηφία θα τα βρει δωρεάν από παντού, από το YouTube που τα ανεβάζουμε και εμεί. Γιατί μα ενδιαφέρει και η δημοσιότητα. Καλά, δεν το συζητάω. Γιατί ένα συγκριτήμα το οποίο κάνει συναυλίε, σαφώ mm -hmm. και θέλει να ακούσει η μουσική του. Ναι. Οπότε να έρθει ο κόσμο να ακούσει και ζωντανάνα. Οπότε έχει, έχει γίνει αυτή η σύγκρουση μεταξύ δύο πραγμάτων. Ο μουσικός είναι επάγγελμα ξέρεις, ή λειτουργήμα, ας πούμε. Εμείς παίζουμε μουσική, για τα λεφτά το κάνουμε, είναι δυνατόν, φυσικά όχι. Αν την άλλη πρέπει να ζήσουμε. Ναι, ξέρεις, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Και... Αν και μόνο αυτό, βέβαια. Ακριβώς. Ε, οπότε με τον νέο, το νέο τρόπο του ίντερνετ δεν μπορείς εύκολα να ζήσει τη μουσική, γιατί η μουσική πια διαχέεται, είναι παντού. Απ' την άλλη γίνεται γνωστή η μουσική σου και παίρνεις μια κανοποίηση από αυτό, παίρνεις μια χαρά που βγαίνει εύκολα στον κόσμο. Το YouTube τώρα ζητάει δικαιώματα από καλλιτέχνες, Έχεις, εσύ μπορεί να πούμε κάποιους περιορισμού για τα download, για, για τα views, δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται εκεί. Όχι, απλά από κάποια views και μετά, ναι. ε, στο YouTube... Επικοινωνεί μαζί σου για να βάλει διαφήμιση, αν θέλει. Α... Να διαφημίσει άλλα προϊόντα στο δικό σου το βίντεο. Μπράβο, για να κερδίσει κάτι από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν πάμε να ακούσουμε τον τρεπού, μα πετάει κάτι στην αρχή. Ναι, ναι, και έχει πολλά βιουζίδι. Οκ. Okay. Τώρα το κατάλαβα. Mm -hmm. Μάλιστα. Να ακούσουμε λίγο την Ασημένια Θάλασσα, που mm -hmm. είναι και λίγο μεγάλη. Θα μιλήσουμε για λίγο και μην ξεχνάτε ότι θα είμαστε μέχρι τι 12 κοντά με τον Σαλβαδόρ εδώ και θα ακούσουμε και άλλα δικά του, αλλά και. Κάποιε επιλογέ του, δικέ του επιλογέ από την ναι. διεθνή παλιά σκηνή όμω. Ναι, ναι. Πιο πολλοί αυτά με προβλημάτισαν. Τι να παίξουμε και αυτό, Πώ να κόψει τώρα 10 τραγούδια, 12 πόσα θα ακουστούν. Ναι. Από όλη μουσική, α, αγαπημένα. Πολύ, πολύ, με πολύ ενδιαφέρον σκεφτόμουν να ποια τραγούδια να διαλέξω. Ναι, και όχι Όταν βέβαια ακούσουμε. αυτά που ακούει και η κούτσι Μαρία εισαγωγικά, να είναι και λίγο ψαγμένα. Όντας. Ναι, ναι, αυτό προσπάθησα. Ναι. Λοιπόν, Ασημένια Θάλασσα από το προσωπικό του επίτροπο έχει ονομαστεί. Αυτό το έχω ονομάσει, όλος ο κόσμος, ναι. Όλος ο κόσμος, πολύ ωραία, το ακούμε. Τι έβλεπα μπροστά την ασυμβαίνεια θάλασσα. Γυναίκα τα ρόμα σου στον αέρα. Το φύση ξεμαίνει. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Ωραία. Ευχαριστώ. Είσαι συμπινός. <laughs> Όπως όμως μιλάς, πολύ συμπινό το τώρα. <laughs> ε, όχι, είναι πολύ ωραία η μουσική σου. Είναι πάρα πολύ ωραία η μουσική σου και θεωρώ ότι πρέπει να βγει πολύ προ τα έξω για να ακουστεί σε βίντεο κοινό και να... θα εκτιμηθεί σίγουρα. <laughs> Εδώ να πω την έκφραση. Ακούγονται ένα σωρό πράγματα. Δεν θέλω να πω τη λέξα ίδια, αλλά δεν πω, δεν γίνεται αλλιώς. <laughs> Πώς να μην ακού <laughs> Πρέπει ωραία, να ακουστεί. Διάξει, ωραία. Μακάρι, ξέρει, Χαρά μου, α το πούμε. Χαίρομαι που τα λες αυτά. Ε, είναι κάποια μουσική η οποία έχει βγει από μεράκι. Είναι πολύ και ραδιοφωνική, αλλά και πολύ εύκολη στο αυτή. Δηλαδή και ποιοτική. Όλο μαζί αυτό. Ναι. Ναι. Κρατάω το μεράκι. Ψάζουμε να αλλά, ακούσουμε τέτοια απορροβώ. τραγούδια να μας αρέσουν εκεί στο ραδιοφωνο mm. και έξω που βγαίνουμε, ας πούμε. Πάμε να πούμε, παράδειγμα, σε ένα μπαράκι. Παίζεται ένα live έτσι, θέλουμε να ακούσουμε κάποια τα παγκούρια, τα οποία να μην είναι τα ίδια και τα ίδια, τα έχουμε βαρεθεί. Ναι. Να ακούσουμε κάτι διαφορετικό. Και όμως είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι το οποίο και κέφη. Πιάνεις ένα θέμα έτσι, πονεμένο λίγο, σαν να μοιάζει ότι ο κόσμος δεν λειτουργεί με, με το σκεπτικό αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή θέλει να ακούσει τα ίδια. Αυτό δεν μου αρέσει εμένα και γι' αυτό στι εκπομπέ μου έχω μένα. αυτή την ιδιομορφία. <Κι> δεν μπορώ να παίξω το ίδιο το παγόδι την επόμενη <Κι> εκπομπή ή μετά από ένα μήνα. Δεν γίνεται. Εκτό αν σημαίνει κάτι. Εντάξει, είναι νημερωτική εδώ η εκπομπή, το ξέρουν οι ακροατέ. <Κι> δεν μπορώ κατι ενταξει ειναι η παίξω το ίδιο το παγόδι. Δεν γίνεται. Ναι, το να, είναι... να κάνω ένα αφιέρωμα βέβαια θεματικό και να ακουστεί κάποια μουσική γνωστή το συζητάμαι. είναι άλλο θέμα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εννοώ σε μια ροή. <Κι>, γιατί ψάχνει το τι καινούριο, ψάχνει τι υπάρχει. Να κάνω ένα παραλυσμό όπω το 1970 μπορεί να πήγαινε κάποιο σε μια μπουάτ να ακούσει το νέο τραγουδωπείο, το νέο τροβαδούρο. Τώρα δεν θέλουμε να ακούσουμε το άγνωστο, θα πάμε σε συναυλία κάποιου που τον ξέρουμε. Ποτέ δεν, δεν θα πάμε σε δηλαδή. μια μπουάτ να ακούσουμε έναν άγνωστο εύκολα λοιπόν. Δυστυχώ αυτό είναι μια κακή εξέλιξη. Θα συνεχίσουμε σε λίγο την υπέροχη κουβέντα μα με τον Σαλβαδόρ εδώ στον Vox 103,3 στο Music Online. Ε, έχουμε άλλη μια ώρα, θα ακούσουμε και τραγούδια αγαπημένα από το παρελθόν. Ε, θα πέξουμε και κάτι ακόμα δικό σου δεν γίνεται. Και mm -hmm. να κόσμο λίγο ε, κάποια μικρά σποτάκια για τι 11 και επιστρέφουμε. Fox, Fox, εκατον 3 και 3. Πάντοτε.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 βολές και παράλληλες δράσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο και Αμαλιάδα. Επισκεφτείτε το sine για το αναλυτικό πρόγραμμα και δείτε τον κόσμο αλλιώς. Με την υποστήριξη του Vox 103,3. Δέκα 10 χρόνια ανεβάζουμε την Ελλάδα ψηλά. Διεθνείς αγώνες ψιλορείτη, ψιλορείτης ρής. Κυριακή 2 Ιουνίου 2019.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 Κούφοξ εκατον τη διαφορά. Ξεκίνημα στο δεύτερο μέρο του Music Online. Εδώ, ζωντανά στο του Vox μαζί με τον Παλανιώτη Ροσόπουλο, ο Σαλβαδόρ Λούι από του Άσου του Σαλβαδόρ. Συνεχίζουμε την υπέροχη κουβέντα μα. Την πρώτη ώρα αναφερθήκαμε στο συγκριώτημα και στην προσωπική σου έτσι πορεία για να συνεχίσουμε να πούμε κάποια πράγματα γενικά για τη μουσική. Mm -hmm. Το πρώτο που ακούσαμε είναι φυσικά <laughs> να αφήσουμε να μαντέψουν το βρήκανε ακόμα τεσσάραγε. το πούμε, ναι. <laughs> ναι, να περιμένουμε. Ε, εντάξει, είναι πιο δύσκολο βέβαια στο να είναι γνωστό γιατί, αν και mm -hmm. το συγκρότημα έχει βγάλει άπειρα από τα βακούδια, όχι ένα από τα, το σημαντικότερο εδώ στο συγκρότημα όλων των εποχών mm -hmm. ε, είναι ακόμα ζωντανό επίσημα. και το και... μακροβιότερο με τρόπο yeah. που δεν σπάει το ρεκόρ καθόλου εύκολα. Δεν σπάει με τίποτα. <laughs> και όχι τίποτα, αλλά, Κάνω ακόμα συναυλίε. Και αν δεν είχε mm -hmm. το πρόβλημα ο Μικ Τζάκερ πριν από κάποιε μέρε που έκανε μια εγχείρηση, θα έκανε live. Ναι. Και βέβαια υποσχέθηκε το καλοκαίρι να συνεχίσει. Είναι θείο. Δεν το συζητάμε. Είναι, είναι, το είναι. Με μεγάλο θείο Αλλά αυτή τώρα πια, εκτό ότι είναι αμετανόητη η Rock and Roll. Και Μιλάμε και για του Rolling Stones, έτσι. Δεν είπαμε πια. είναι. Ε, είπαμε Big <laughs> Jagger. Εκτό αυτού, τώρα πια αυτό σπάει το ρεκόρ του εαυτού του. Ας το του εαυτού και ποιο θα μπορέσει να είναι συγκρότημα για 60 χρόνια. Δηλαδή, είναι απίστευτοι. Εντάξει, είναι και άλλοι που είναι ακόμα, αλλά αυτοί να ηχογραφούν κιόλα. Ναι, ναι, ναι, ενεργοί, κανονικά. Ε, World tour. Δεν το συζητάμε, και είναι τώρα 75 κλεισμένα. Mm -hmm. και πάμε, πάμε και πιο πάνω. <laughs> <Έτσι>. <laughs> ναι, ναι. Οπότε, ναι. επέλεξα, εντάξει, είπαμε πασίγνω το συγκρότημα, αλλά κάτι πιο ψαγμένος να ταιριάζει και λίγο πιο πολύ στην εκπομπή. Ένα dance κομμάτι, ένα disco. Η disco, η disco η εποχή των Stones... Λιγότερο γνωστοί. Και στα AIDS ναι. με το ναι. μίσιο και με τα γνωστά εκεί. Που... Ναι, ναι. Και αυτή, όπω μίλησαμε πριν, να θυμόσαστε ότι υπάρχουν συγκροτήματα που μπορεί να αλλάζουν τον ήχο έτσι να ψάχνονται ή να ε, Άλλαξαν τον ήχο του. Όταν είδαν, α πούμε, ότι μετά τα 7 πια είχαν κορεστεί, mm -hmm. δοκίμασαν, έκαναν πειραματισμό. Εννοείται πρώτα απ' όλα από τα στα σε ένα πολύ ήχο. Από τα στα Πήγανε στο πιο δίσκο. Ναι, ναι, είτε Περνάνε πάντα. Σαφώ. Ε, να συνεχίσουμε να ακούσουμε και έτσι και τον πολλού που Ναι. λέει. Ε, ναι, δεν είναι βέβαια μαζί μα τα και χρόνια, αλλά νομίζω ότι έχει επηρεάσει γενιές και έχει σηματοδοτήσει το έτοικε. Ναι, ναι, έχει μεγαλώσει γερά παιδιά που μα. Και συνεχίζουν <laughs> καλά, συνεχίζουν πολλά έτσι παρακλάδια ναι, την ναι. οικογένεια, ναι. που φωνοζή πούμε, ο πιο γνωστό ίσω από mm -hmm. τα παιδιά του ναι. και διάφορα. Ναι. Ε, έχει διαλέξει. Έχω διαλέξει το Running Away, πάλι ένα από τα λιγότερο παιγμένα τραγούδια, έτσι λίγο πιο ήπιο. Πολύ αγαπημένο. Ας τα ακούσουμε. Ο Μπομάλ έχει πάντα ένα είδος, ένα στυλ πάντα αυτό το Roots Reggae. Something, something, something, something, something You don't want nobody to know about Cause I'm running not running away. away. Running away. I got to protect my, my life. Running away. And I don't want to live with that stress. It's away. better to live in the house. And to away. live in the house for confused. So running I made away. my decisions. And I left you. Running and away. now you're coming to tell me that I'm running, running. away. Αρέσει, αρέσει. Λοιπόν, αυτός ήταν uh, ο κύριος Μποκ Μπάβλε mm -hmm. Και μας έχει διαλέξει και κάτι τώρα ισπανικό Ναι, ναι. έχω διαλέξει από πολλά μέρη Έτσι, πάρουμε μια γεύση από διάφορα πράγματα Ισπανικό από μεγάλη γκρουπάρα Έτσι, όχος δεν προύχο Είναι κάπως γνωστή στην Ελλάδα δεν είναι τους λες και διασημους Πάντως έχουν παίξει δύο-τρεις εδώ και sold out μάλιστα και διάλεξα ένα τραγούδι που σχετίζεται κάπως με Bob Marley με την έννοια ότι λέγεται Rumba Dub Style Rumba είναι η, η Rumba η ισπανική, είναι ρυθμός ισπανικός Σαφώς το ξέρω, έχω κάνει φετό και μια εκπομπή με Latin με Α, μουσικά είναι ναι okay. μια φίλη έχει έφτει εδώ στο και έχουμε mm -hmm. παίξει διάφορα ήδη από χώρους του mm -hmm. από ρούμπά, mm -hmm. από ναι. σάλτσα, από διάφορα τέτοια ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ωραία αυτό το Roombadab Style προέρχεται από το Rabadab Style φράση του Μάρλε, από ένα yes. το τραγούδι του. Συντέθηκε με, με αυτό το που ακούσαμε. Που. Ναι, ναι, Πολύ ναι. ναι. Για να ακούσουμε λίγο και θα λέμε no te digo que mi paso yo te la barra, que aquí, no acaba un pasito pa aquí y un pasito pa allá y esta es la rumba que viene a por ti que me pa arriba intentando seguir y esta es la rumba que viene a por mi que me pa arriba intentando llegar y dice Esta la rumba dub style. Oye la rumba dub Esta la rumba dub Oye la rumba dub Esta la rumba dub Oye la rumba dub Esta la rumba dub Oye la rumba va, le he con este ají, se me Oye, escucha. Oye, que mira, mira, mira. Rumba dormida en tu cara y que sí, oye, la olla aquí limpia así. Hasta la rumba, la... Ya, la rumba dormida tu que sí oye así Está la rumba a bailar Oye la rumba a bailar Está la rumba a bailar Oye la rumba a bailar Está la rumba Oye la Ήδη εγώ βλέπω ότι αισθάνομαι ότι κάποιοι και το έχετε ρίξει αν και είναι περασμένε 11, 11 και 18 συγκεκριμένα, αλλά δεν κρατηθήκατε με αυτά που ακούσατε. Ε, θα έχουμε κάτι παρόμοιο σε λίγο. Ε, Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί στην Ελλάδα που ασχολούνται με αυτά τα είδη μουσικής και μάλιστα σε σχολέ χορού και στην περιοχή μας έχουμε πολλές mm -hmm. σχόλες χορού και μάλιστα οργανωμένε mm -hmm. και στον περίο και στην Αμαλιάδα που κάνουν πάρτι συχνά mm -hmm. και υπάρχουν φανατικοί όχι mm -hmm. μόνο μέλη και mm -hmm. οπαδοί που πάνε, δεν αναγκαιρπάνε να χορεύουν, πηγαίνουν στα πάρτι ναι, ναι. Αυτό εδώ στην περιοχή υπάρχει. Και στην Αθήνα ξέρω. Βέβαια υπάρχει και το Edge of Στο περιπτώσιο που έχω πάει, δεν έχω κάτι φίλο και έχω πάει πολλέ φορέ μαζί του εκεί. Ναι, ναι, και άλλα. Και άλλα. Όπου, καλά, εγώ πάω εκεί γιατί το ξέρω. Έχω μια παρέα που με πάει συχνά. Ναι, μου πάει ναι, ναι, και ναι. μάλιστα να άλλη είχε βάλει με το πα... ζόρι να μάθω και πώ το λένε. Παντσάτα. Παντσάτα. Παντσάτα. <laughs> <laughs> αυτό πήγα να σου πω. <laughs> Δύσκολο να πα εκεί για να μην χορέψει. Αν πα, θα χορέψει. <laughs> δεν είναι δύσκολα τα βήματα μου. Υπήρχαν εύκολα μετά. Για μάθα και το άλλο και κάνε και το άλλο στίτ, κάνε και το άλλο. Δεν ξέρω πει του λε λε λε λε λε Ωραία μπατσάτα, μέσα και ωραία ε, συνοδό, πώ να πούμε. Καλά, από συνοδό φούρακι. Ανεβαίνει πάνω και ό,τι βρίσκεσαι yeah, που παίζει, εκορεύει. Ναι. <laughs> Δεν υπάρχει εκεί γνωστό άγνωστο. <laughs> <laughs> <laughs> ναι, ναι, μπαίνει στο απειρόβλητο. Μπαίνει εκεί στο χώρο και είναι ok. Ναι, ναι. Αυτό είναι το ωραίο, α πούμε, ότι μπορεί να αλλάξει και, και να γνωρίζει και κόσμο και μέσω τη μουσική κάσκεται ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. <laughs> ναι, ναι, ένα κοινό στοιχείο και πέρα. Αγαπάμε το χώρο, αγαπάμε το latin και όλα μέσα. <laughs> Δεν το συζητάμε. Ε, μιλήσαμε πριν και θέλω να το συνεχίσουμε λίγο αυτό γιατί μας σταμάτησαν διαφημίσει των 11 mm. ε, λίγο για την μουσική στην Ελλάδα θέλω να το συνεχίσουμε λίγο γιατί νομίζω mm. ότι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται και λίγο ανάπτυξη προς τα έξω Οραία. να γίνουν γνωστά σκηροτήματα δεν μιλάω μόνο βέβαια για τα σκηροτήματα τα λαϊκά γιατί εντάξει αυτά είναι λίγο δύσκολο να πάνε σαν φόλκ folk, folk θεωρούνται στο εξωτερικό αυτά από. Που... Ακούν όλος στην Ελλάδα. Α, να βγουν έξω ναι. από την Ελλάδα, Α, κατάλαβα. Εντάξει, υπάρχουν και συγκροτήματα ήχη, όπω ο δικός ας πούμε, που είναι ένα έφυπεπτος ήχος και υπάρχει mm -hmm. σχολή στο εξωτερικό, πάρα πολλά συγκροτήματα που παίζουν αυτό το είδος, έτσι. Και ναι. τα rock, τα πιο pop, τα, τα indie pop, Εντάξει. πολλά συγκροτήματα. Pop, rock, indie και τέτοια ελληνικά... Είναι αγγλόφωνα. Ναι, είναι αγγλόφωνα. Με αυτήν είναι... την έννοια περνάει. Βέβαια είναι και θέμα πρόθεση. Α πούμε, οι Ρέγγιν pleasure δεν κατάφερα να κάνουν το πέρασμα που μπορούσαν. Δεν είπα ένα συγκρότημα εγώ τώρα. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και καλό συγκρότημα. Ναι. Α, δεν πήγαν έξω. Μην νομίζετε ότι ξέρω εγώ. Για να Αλλά... πάει κανεί προ τα έξω, αυτό θα μα ρωτήσω ελληνικό... τώρα. Για ελληνικό στίχο είναι πρόβλημα λίγο. Α, για ελληνικό στίχο ναι, είναι πρόβλημα. Δεν το συζητάω. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Ε, για θέλει προώθηση, θέλει... τι θεωρεί ότι μπορεί να γίνει το BAM θες τα κατάλληλα άτομα δηλαδή πρέπει αυτός που είναι εδώ πέρα ο παραγωγός σου, ο μάνατζερ της μπάντα, η σκροφική εταιρεία να έχει τις κατάλληλες γνωριμίες δεν εννοώ ότι θα γίνεις με κάποια γνωριμία γνωστός αλλά τόσο πάντων ποιο θα πάρει εδώ πέρα ξέρει να πάρει στο σταυρό του νότου θα κάνει μια παρουσία θα πάρει τον τάδε, τον τάδε. πρέπει να φτιάξει ένα δίκτυο για να το... Υπάρχουν βέβαια κάποιοι καλλιτέχνε που πήγαν στο εξωτερικό, έμεναν εκεί και από εκεί κατάφεραν και προώθησαν τη μουσική τους και έκαναν και επιτυχία. Mm. Ε, παράδειγμα, είναι κάποιοι συγγενεί του Ξυλούρη από την Κρήτη. Mm -hmm. Ο ένα έχει συνεργαστεί με το, από το συγκρότημα Dirty 3 και έχουν φτιάξει ένα φοβερό mm -hmm. συγκρότημα. Μάλιστα, έχω ακούσει και τα δύο CD. Του Ξιλούρι Γουάιδε, δεν ξέρω το έχει ακούσει. Όχι, ε, δεν είναι. Ε, εξαιρετική μουσική και προωθούν και την κριτική μουσική. Mm -hmm. Μέσα από την DevTree έχουν συναντήσει και με τον Νίκο Κιέβη στο παρελθόν. Να φανταστείτε, μιλάμε έτσι. για αυτό πέρα από πράγματα. Ναι, αν το ψάξετε στο YouTube, ξυλοίρι White, το έχουμε παίξει και σε εκπομπέ. Ναι, ναι. Πολύ διαφορετικά. Και μάλιστα δύο τραγούδια του έχουν μπει και σε CD του περιοδικού Uncut, που είναι το πιο διάσημο περιοδικό στο ροκ. Θέλω να πω ότι έμεσα η ελληνική μουσική μπορεί να περάσει και με τέτοιο στυλ προ τα έξω. Και δεν μιλάμε μόνο για pop, έτσι. Ναι, τώρα αυτοί δεν ξέρω, έχουν κάνει ένα πιο μοντέρνο ήχο, δηλαδή παίζουν κριτικό-κριτικό ή το πέφτουν. Παίζουν, παίζουν σαφώ προσαρμοσμένο σε ήχου. Ε, μοντέρνο. Ινδι, φόλκε. Ναι. Άρα, Άρα. Πολύ διάφορα, Άμα μπορείς να το, μπορείτε να τα ακούσετε, μιλάμε γενικά τώρα, μέσα mm. από το YouTube, ε, μιλάμε πώ περνάει η ελληνική. Εντάξει, εδώ μιλάμε για κριτική μουσική βέβαια. Είναι σε αυτό ναι, το είδο. Ναι, ναι, δεν ναι. είμαι ακριβώ αλλά. Ναι, ναι, ναι. Ω, κατά, Πολύ ενδιαφέρον. Θα το κοιτάξω και εγώ προσωπικά. Γι' αυτό και, και λέγομαι Παρακτήρινο... The White. Η παράδοση του Νίκο Ξεδόλου, λοιπόν, πώ μεταφέρεται mm -hmm. στι επόμενε γενιέ. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, άμα γίνει ένα project πολύ έξυπνο, ό,τι και να είναι θα περάσει. Ελληνικό ξεληνικό στίχο δεν έχει σημασία. Όπω ακούμε εμεί και μια φορά, ξέρω εγώ Βραζιλιάνικα, ακούμε Μποσανόβε. Δεν, δεν είναι ότι δεν γίνεται με ελληνικά εντάξει, πρέπει να έχει κάτι έξυπνο, κάτι έξυπνο. Υπάρχουν βέβαια πολλοί ομογενεί Έλληνε που είναι μέλη συγκροτημάτων. Mm -hmm. Παράδειγμα, η Falls, ένα συγκροτήμα στην Αγγλία που είναι από τα πιο γνωστά των τελευταίων 10 ετών, ο mm μεταποδοτητή -hmm. είναι η δεύτερη γενιά Έλληνε. Ναι, ναι. Γιάννη Φελυπάκη. Ναι, εντάξει. Αλλά... Έτσι γίνεται. Αλλά πα έξω και γίνει γνωστό. Ναι, ναι, ναι. Να μπει εκεί. Ναι, ναι. Να μιλήσουμε, γι' αυτό μίλησα πριν, να, φύγεις, να μην φύγει από την Ελλάδα να πα έξω, να είσαι στην Ελλάδα φτιαγμένο ναι. και να προωθήσει τη μουσική σου προ τα έξω. Κοίτα, ξέρω εγώ ακόμα και η υπόψη τη Δηλαδή, ξέρω εγώ ο Ρουβά κάποια στιγμή δεν προσπάθησε να πάει προ τα έξω. Καλά, πολύ προσπάθησα. Θέλω να πω, ο Ρουβά όπω και να το κάνουμε είχε του καλύτερου μάνατζερ, είχε εταιρείε, ο οποίο είχε το ένα είχε το άλλο. Και δεν ξέρω κιόλα. Δεν ξέρω, μην πω και τίποτα που δεν ισχύει, αλλά δεν νομίζω πω έκανε κάτι σοβαρό. Ναι, εντάξει, ίδιο. το θέμα είναι αυτό είναι που είπε ότι είναι η θέμα manager. Πρέπει να πα έξω, πρέπει να κάνει live, πρέπει να κάνει πολλά πράγματα. Να υποστηρίξει. Ναι. Τώρα, αυτό για ένα group. Υπάρχουν γκρουπ αγγλόφωνα, ελληνικά αγγλόφωνα, που εντάξει πάνε καλά, πάνε συμπαθητικά, ακούγονται εξωτερικά. Α πούμε, ένα συγκρότημα το οποίο παίζει λίγο έτσι και Dream Pop, λίγο έτσι πιο Trip Hop, Keep Sailing Athens, mm -hmm. οι οποίοι έχουν ακουστεί αρκετά σε ανεξάρτητους κύκλου στο εξωτερικό. Σε ψαγμένα ραδιόφωνα βέβαια, εντάξει, όχι παραπάνω, αλλά mm -hmm. εντάξει, έχουν κάνει ένα ονοματάκι. Μπορεί να ψάξουμε, άμα Εμένει... θέλουμε, λίγο κάποια τέτοια ονόματα. Mm -hmm. Μέχρι εκεί όμως, μέχρι και όμως. Είναι. Κοίτα να δεις Είναι και λίγο να φτιαχτεί μια σκηνή Δηλαδή να τραβήξει το attention Να τραβήξει την προσοχή των ξένων Ότι ξέρει εσύ στην Αθήνα ή στην Ελλάδα ξέρω εγώ. Κάτι γίνεται υπάρχει σκηνή Βέβαια. Ένα τραγούδι μόνο ένα, ένα συγκλώτημα μόνο ίσως δεν φαίνει την άνοιξη Πάντως κάτι γνώμη μου Από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή, αυτή η στην ελλαδα κατι γινεται υπαρχει σκηνη ενα τραγουδι μονο ενα συγκλωτημα μονο ισως δεν φαινει την ανοιξη παντως κατι γνωμη απο εκει που ξεκινησε αυτη η κουβεντα Γίνονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τώρα Σκηνή υπάρχει στην Ελλάδα και ειδικά στο Ρόκ Η εταιρεία που είναι και κοντά μας εδώ 100 χιλιόμετρα στην Πάτρα Γενέβαια, mm. Έχει κάνει εκπληκτικά πράγματα ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Και βγάλουμε πριν από δύο μήνες Ένα συγκριώτημα το καινούριο του uh, Goodbye Bye Doing mm -hmm. Οι οποίοι ηχογραφούν από ότι Διάβασα και εδώ αυτή την εβδομάδα Και καινούρια τα παγκούδια mm -hmm. Παρουσιάσαμε δύο καινούρια τα παγκούδια τους uh, Τον Γενάρη Φλεβάρη του είχαμε δίκαι live. Γνωρίσαμε mm. εκεί και τότε τον παγκοδιστή και βγάλαμε ένα μέλο του κλόπου στο ραδιόφωνο εδώ στην εκπομπή. Mm -hmm. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Ναι, ναι. Ε, σε άλλο. Μήκο κύματο ήταν η Μάρσια από του Playground Theory που ακούσαμε τη μουσική της, έχουν παίξει τα τραγουδία έχουν βγάλει ε, πολύ καλού δίσκου και ετοιμάζουν τώρα το τρίτο δίσκο. Mm -hmm. Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ε, πολύ καλά πράγματα και σε διαφορετικά είδη μουσική ναι, ναι, που αξίζει. Α πούμε, παράδειγμα, οι Playground Theory, ανε τα στο εσωτερικό ο ήχο του. Ναι. Γιατί είναι και τη μόδα. Ακριβώ. Είναι ένα είδο μουσικής που υπάρχει ήδη. δηλαδή... Δη... Βγαίνουν άλλα γκρουπ. Το παίζουνε πώ από, πω, Είναι, είναι ακριβώ ισότιμοι με τα άλλα γκρουπ που το παίζουν το εξωτερικό. Ναι, απλά εντάξει, πρέπει να είσαι έξω. Ναι, να είσαι παρουσία φυσικά. Πρέπει να είσαι έξω. Ναι, ναι, είναι, να έχεις παρουσία, φυσικά, φυσικά. παρουσία. Γιατί είναι ναι. και η Ελλάδα, μια χώρα που δεν έχει τώρα την μεγάλη ανάπτυξη στο θέμα των προμόσεων του να υποστηρίξει ε, του δίσκου ε, μέσω κάποια προώθηση. Πώ να γίνει η προώθηση από τον ελληνικό χώρο μόνο. Αν δεν είσαι ανθρώπινο να το στηρίξω. Ξέρω εγώ, η πρόθεση στην Ελλάδα νομίζω πω έχει πεθάνει συνολικά. Ωραία, <laughs> εταιρείε <laughs> δεν υπάρχουν πια στην Ελλάδα. <laughs> και το θέμα τη πρόθεση, ακόμα και οι εταιρείε που πάρουν, ασχολούνται να πάνε πραγματικά τα CD στα δiscάρδικα. Δηλαδή ποια δiscάρδικα, δηλαδή έχει αλλάξει αυτό. το Παλιά τύριο. που υπήρχαν εταιρείε που πουλάγαν για τα CD και του δίσκου. Ναι, τώρα ναι. τι να πω, Ισχύ. Δεν υπάρχει. Ναι. Αν υπάρχει μία που κάνει ε, διανομή, πια δεν υπάρχουν και δiscάρδικα να ψευγεί. Ακριβώ αυτό. Ναι. Πήγα, α πούμε, τώρα φεύγει λίγο η κουβέρδα στο Public. Και το public δεν έβρισκε πια νέε κυκλοφορίε. Ε. Ούτε το public δεν έχει να θέμα να ψωνίζει πια καινούργια CD. Μόνο ναι. πια πάμε προ το διαδίκτυο μόνο να ψωνίζει κάποιο συλλέκτη. Ναι, ναι, ναι. Και δυστυχώ πάει προ το τραγούδι, το σύγκλι. Ε, όσοι αγαπήσαμε το LP, που έχει μια οντότητα, μια ολοκλήρωση, α πούμε, μέσα στο. Βέβαια. Δυστυχώ τώρα αγοράζουμε τραγούδια, σύγκλι. Ναι, γιατί ναι. αυτή είναι μόδα του YouTube. Ναι, ναι, ναι. εποχέ. Παλιά όμω το σύγκλι, αν θυμάσαι, υπήρχε. Το beside. Βγήκε θα... το beside, θα... υποστήριζε θα... το δίσκο. Έβγαινε πριν ναι, από το δίσκο ναι, το σύγχρονο. Ναι, εντάξει, πριν. Ναι, ναι, ναι. Να το θυμάσαι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε τώρα πια τι να. πώ να το κάνει αυτό. Ναι, όχι τώρα πια το κάθε τραγούδι έχει την καριέρα του. Κάνει μόνο του καριέρα. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Μάλιστα, λοιπόν, να ακούσουμε και άλλο ένα τραγούδι θα μα βρει ποιο είναι. Ναι, με. Είναι του μεγάλου Steve Wonder. Συνεχώ λέω τη λέξη μεγάλο πριν. Λυπάμαι, δεν έχω... Όχι, θα ακούσουμε να πρώτα, πρώτα, πρώτα το Φωσφορίτο. Μετά το ναι, γοντόνιο. Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια, μετά. Για <laughs> τους... το γοντόνιο, μετά αμέσω. Ναι, ναι, ναι. Α, άλλο, άλλο, άλλο μέγεθο. Ο Φωσφορίτο έκανε μια θρηλυκή συνεργασία με τον Πάκο Τελουθία και βγάλανε ένα τετραπλό δίσκο σύλλης, με όλα τα είδη του φλαμέκο. Θα ακούσουμε ένα Οπότε ένα πάρα πολύ όμορφο τάγκο από το και τον Και μετά το Wonder. θα τα πούμε να μόλις... ε, ακούσουμε ]ivas. και το Λοιπόν, ε, μισή ακόμα κοντά σα, Βοξεφέ με 103 και τρίς. Ο Παναγιώτης απόψε τον Σαλβαδό Λούι από του Άσους Σαλβαδόρ. θα τα πούμε μέχρι τις 12 και θα ακούσουμε Υπότιτλοι AUTHORWAVE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 Υπάρχει λόγος που μας ακούς Αυτός got a, got, a yes, got a black magic woman Got a αυτός Fox, εκατόν ραδιοφωνο με άποψη. Jesus children. Jesus, loves you, Jesus children. say oh, I Υπότιτλοι AUTHORWAVE Συνεχίζουμε ζωντανά εδώ στο Vox Είμαστε οι, ε, στο στούντιο του Vox Το Παναγιώτη Βουσόπουλος και ο Σαλβαδό Λουή Από τους Άσος του Σαλβαδό Και να πούμε τι ακούσαμε Ακούσαμε τον το Stevie Wonder έτσι. Το Stevie Wonder ναι ε, Εντάξει πάλι μεγάλο όνομα Από ένα τραγούδι πιο άγνωστο είπαμε Αυτό είναι το κόνσεπτ των επιλογών μου ε, Πολυφάνκι Stevie Wonder γνωστός ναι, και εννοείται ότι ο Στυβί Γκόντερ έχει βγάλει ξαφνικά τα παγόδια, mm. από το 1960 ξεκίνησε. Ναι. Ε, και αυτό από β... τη Soul πήγε ε, στην Disco. Έτσι. Εντάξει, ναι, μετά άρχισε να οδηγεί κάποια στιγμή να τραβάει από πίσω όλο το σύστημα. Να μην πούμε τώρα τα δύο πια, τρία, γνωστά τα παγόδια που ξέρουμε όλοι και τα έχουμε κοβέψει. Mm -hmm. Ναι, ναι, πήγε σε Soul Funk με ένα είδο που ήταν ανανέωση για την Soul Funk. Αυτό το πάρα πολύ ηλεκτρονικό για την εποχή, α πούμε, με τα πολλά πλήκτρα. Ναι. Και το μεγάλο, βέβαια έτσι. πλεονέκτημα. Δεν είναι πλεονέκτημα, τι να πούμε. Η, με, η μεγάλη του επιτυχία είναι ότι ήταν και τυφλό. Ναι. Ναι, αλλά ήταν τρομερό ταλέντο. Και άλλοι ήταν τυφλοί. Ναι, βέβαια. Ήταν και ο Τζεφ Χάλεϊ. Πολύ ταλέντο, ναι. ρε παιδί μου. Α σταμάτησε στου πρώτου δίσκου. Δεν έπαιζε, έπαιζε αυτό σε όλα τα όργανα. Μόνο και τυφλό. Κάθε φορά ήταν και γενετή τυφλό. Ναι, έτσι είναι. Ναι, ναι. ναι. ναι. Βγήκε στην αγορά, α πούμε, τη μουσική. Σαν Stevie The Boy Wonder. Mm -hmm ίσως να ήταν 14 χρονών. Ένα παιδάκι με φυσσαρμόνικα. έχει ξεκινήσει από πιτσεβί πολύ μικρό. Ναι. δεν το συζητάμε. Ε, είναι πάρα τσούκλι το Wonder, δεν είναι επώνυμο. Είναι The Boy Wonder. Λοιπόν, να το πάμε λίγο πιο. Έχει διαλέξει το βράδυ το των Doors. Δεν είναι πολύ ε, γνωστό ε, το Crystal Ship. Δεν είναι τόσο γνωστό. Οι Doors έχουν σχετικά μικρή δυσκογραφία. Αντί βέβαια να μου πει όποιο ακούει τον Doors, <laughs> δεν είναι και πάρα ναι. πολύ, οπότε. Ένα θα το ξέρει. Ναι δεν είναι και τόσο άγνωστο, δεν μπορεί να είναι, πάντως είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι, από ένα καταπληκτικό συγκρότημα. Οπότε αυτό αρκεί για να περάσει το τεστ. Είναι το Q-San-Ship. Ναι. Before you slip into unconsciousness I'd like to have another kiss Another laugh Shines and bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain, and close me in your gentle rain the tide streets of fields that Λοιπόν, αυτή ήταν η και αυτό ο και προεδρικό Τζιμ Μόρισον. Mm. Ε, τι έχει να πει για τι προοπτικέ ε, αποχωρήσει καλλιτεχνών από τη ζωή, ε, Εντάξει, τώρα κοίτα, στο ροκ και ρολ έχει την αυτοκαταστροφή μέσα του. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτό που λέγανε Live, Fast, Die, Young κάναν τα πάντα, ξέρω εγώ, μέχρι τα 27 του. 27 και ακούμε τώρα. Όταν πρώτα ακούγαμε Ντόλ, λέγαμε Εντάξει, 27 ήταν ολόκληρο άντρε εμεί 18, ξέρω. Πάντως έχουμε πει για τους δόρους, mm. για τον Μόριζον και τους δόρους, γιατί άλλοι δύο ουσιαστικά μετά δεν συνέχισαν μόνοι τους και καλά έκαναν. Mm. Ε, ότι αν, τι θα γινόταν αν ζούσαμε με εξημείωμα, ε, ναι, τι θα είχε Για τον Τζίμι Χέντριξ τα λένε εννοείται. Για τον Τζέιμι το ίδιο, σωστά, mm -hmm. για την Τζάιμι Τσάμπιαν και αυτή η ναι, ναι, ναι, ναι. έχουν φύγει Μακρυβή. ναι, μακριά. Πολύ πρόσφατα η Amy Winehouse. Ακριβώ, ακριβώ. Ο ναι. Κομπέιν και τι, τώρα λέμε του Τρίλου. Πάμε πάρα πολύ. Πάρα, ο Μπον Σκότ, του SDC. Ναι, σωστά. Κοίτα, δύσημο, ωραία. Είναι μια έντονη ζωή το ρόκα. Α πούμε, τώρα συναυλίε μεγάλε, ο ποτά, ξενύθια, ναρκωτικά. Ένα καλός καλλιτέχνης, ο οποίο <laughs> είχε δεν ξέρω αν το θυμάσαι, διότι εξαιρετικού δίσκου, ε, χάθηκε με τσιβικά, πνίγηκε, ήταν ε, ο γιο του την Μπάκλεϊ, ο Τζεφ Μπάκλεϊ. Ναι, ναι. Και βγάλει δύο φοβερού δίσκους ναι. και ναι, ναι, ναι. δυστυχώ χάθηκε. Mm -hmm. Και το, ήταν τεράστιο ταλέντο. Ναι, τεράστιο ναι. μουσικό ταλέντο. Ναι, ναι. Εκεί μπορούσαμε να μιλάμε πια ένα πολύ καλού καλλιτέχνε. Αυτό το αν ζούσε, θα ήταν γύρω στα 40 τόσο ναι, ναι, και την έχε... μπορούσε να έχει βγάλει. Την μπορούσε ναι. να έχει βγάλει πια. Ε, ναι, έτσι πάει. Είπαμε, δεν, δεν ξέρω, πιστεύω το ροκ έχει πιο πολλού θανάτου από όλα τα επαγγέλματα. Ναι, και πρόσφατα η <laughs> Ντολόρη των Γκράμπερι και αυτή χάθηκε από κάποιο λάθο. Ναι, πώ αυτή, δεν το ήμαθα. Ναι, ε, ναι. Αυτή πέθανε από κάποια προβολική δόση φαμάκων από ό,τι φάνηκε. Ναι, ναι. Είπαμε σε ένα χίλιο αυτοκτονία, αρέσει. αλλά το δεν ξέρω αν το σκέπασαν και το είπαν έτσι. Εντάξει, κοίτα, κοίτα, όταν χάνεσαι στα 45, σου ο μικρός είσαι. Ρε παιδί μου, άμα είσαι. Ναι, εννοείται, αλλά δεν είσαι και πιτσιρίκη Δηλαδή, άλλο τώρα να είσαι στην Καλιφόρνια το 60, που όπως και να το κάνουμε, flower power, χίπηδε, ναρκωτικά, το ένα το άλλο. Κι άλλο να είσαι 45 στο Λονδίνο ενέτη 2019. Δεν είναι ίδια εποχέ, περίεργο. Λοιπόν, και αυτό χαθήκε πρόσφατα που έχουμε... έχει μάλλον διαλέξει για τη συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Λυπηθήκαμε όλοι μερικά χρέη. Άφησε όμω τεράστια δυσκολευτική παρακαταθήκη. Γι' αυτό δεν έχουμε Με τίποτα. Για το τότε... να είναι... ναι, ναι. Και έχει επεσαι μιλιάδε καλλιτεχνών. Ναι, ναι, ο χαμηλέ στη Ρόκ. Θα τα έχει κάνει όλα. Δέβι Μπαϊ και έχει διαλέξει. Έχω διαλέξει Lady Green Soul, που και ο πιο σκληρή καρδιά θα, θα μαλακώσει. <laughs> το σωθεί, αγγίζει ouais. τον καθένα. Έχει μεγάλη δύναμη αυτό το τραγουδί. Κόμματαρα. Με τα όλα του. Αυτά λοιπόν με τον υπέροχο Μπάουι. Ε, και θα πάμε λίγο προ την Ελλάδα τώρα. Έτσι. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από άλλου. Ε, mm -hmm. Ένα εν ζώη, ο άλλο έχει χαθεί και αυτό mm -hmm. ως προώρα. Αυτό, η ίδια περίπτωση πάλι. Να βάλουμε τον ε, Ζόντα ή τον. πρώτα. <laughs> Α βάλουμε τον Ζόντα πρώτα. <laughs> <laughs> να βάλουμε τον Ζόντα πρώτα. Ναι. Τον Διονύση Σαββόπουλο. Ε, Πε μα, εγώ, κάποια πράγματα έτσι για αυτά που. Που έφερα. Κοίτα, πρώτον αυτό που έκανε στην αρχή, τι να πρωτοφέρει. Δηλαδή, έφερα δείγμα. Διγματισμό. Εντάξει, σε μια εκπομπή τώρα μια ώρα συνήθω ναι, μου ζείτε να ναι. με το φέρνει. εδώ θε τι, όχι μια, 200, 500. <laughs> εδώ καταφέρνουμε εμεί που κάνουμε τόσα χρόνια <laughs> να διαφέρουμε. <laughs> και πάντα ναι εκπομπή πραγματικέ εκπομπέ. Εννοείται, άμα εντάξει, αν το ψάχνεις και ακού, μουσική δεν δε σταματάνε οι εκπομπέ. Ναι, εννοείται, δεν έχουν τέλο. Και δεν επαναλαμβάνεσαι, το τονίζω. <laughs> γιατί αν θε να κάνει μια εκπομπή και να κάνει την ίδια playlist, να τρίσαι εκπομπέ, τότε εντάξει. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις και πόλι, Κατεβάζει μια λίστα και τα βάζεις όλα από την αρχή. Όχι, όταν ειδικά η εκπομπή είναι αγιμεωτική πρέπει να ανανεώνεσαι και να παρουσιάσεις όλες τις τάσει. Δεν το συζητάμε. Ναι, ναι, και υπάρχει υλικό άμα έχεις στη διάθεση. Σε το συζητάμε. Και την ώρα και την τρέλα. Και τα δύο μαζί. Ωραία, πάλι ο Σαββόπουλος, πολύ μεγάλο όνομα, στην Ελλάδα έτσι πολλά χρόνια βγάζει δίσκους, συχνά. Ε, διάλεξε κάτι που εντάξει δεν μπορεί να το πει άγνωστο. Γνωστό είναι, αλλά ίσω η εκτέλεση είναι άγνωστη. Είναι από τα πολύ νιάτα του. Ε, η ηχογράφηση είναι μάλιστα πριν βγάλει το φορτηγό, πριν τον πρώτο δίσκο. Ε, πολύ αγαπημένο τραγούδι. Πιο πολύ, όχι επειδή είναι πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά επειδή η εκτέλεση αυτή που είναι μια κιθαρίτσα μόνο του, ο έτσι το τροβαδούρικο κοστίλ. Ε, έχει μεγάλη ειλικρίνεια. Γι' αυτό το έφερα. Λοιπόν, να ακούμε λοιπόν τον uh, Διόνι Σαβόπουλο. Μια θάλασο με κύβε. I'm um, not um, um. Διονύρ Σαββόπουλτος, μια θάλασσα μετρή και πες και λίγο έτσι για τον Άσιμο. Εντάξει, τι να πεις για τον Άσιμο, ε, αδικοχαμένος κι αυτός, μεγάλο ταλέντο, δηλαδή πηγαίος στη γραφή. Ο Άσιμος είναι ο Άσιμος. Αν και είναι κλασικός και επειδή έχει λίγες σχετικά εγγραφήσεις, είναι και αυτές γνωστές πάνω κάτω και αυτό που έχω διαλέξει είναι από το μοναδικό δίσκο που έβγαλε σε στούντιο, που έβγαλε με εταιρεία δηλαδή ε, το φανάρι του Διογέννη παρόλα αυτά το κομμάτι αυτό δεν ξέρω αν, Δεν είναι και τόσο ραδιοφωνικό είναι λίγο περίεργο αλλά είναι αρκετά γνωστό, ο κόσμος το ξέρει γιατί, γιατί εμπλέκεται και ο Σκαρίμπας μέσα είναι ένα πολύ ωραίο ποίημα το Σκαρίμπα που το μελοποίησε ο Άσιμος και γι' αυτό το διάλεξα πιο πολύ επειδή είναι πολύ αγαπημένο και Ας πούμε ότι συμβολίζει κιόλας Ας πούμε το ελληνικό αίτης Γιατί είπαμε, δειγματισμό κάναμε Για ελληνικό αίτης έφερα αυτό το τραγούδι Σωστά, λοιπόν ακούμε το γουλαλόμ από τον Άσημο Και μετά θα πάμε προς το κλείσιμο Πολύ ωραία Ήταν σαν να σε πρόσμενε Κύπρα, Απόψε δεν έπνεε έξω ανάσα και λέει θα απόψε απ' τα νερά και από τα δάσα και λέει θα απόψε απ' τα νερά και από τα δάσα Αφού φλετράει μου η ψυχή, αφού σπαρά μάτι μου σαν ψάρι, και θα μιλήσει φωτά και βροχή. Τον νιώθω και θα και βροχή. Στολμώ την καμπαρά μου, αγριόμάντα. σου παρχινό. Χρυσή σου παρχινό. Πόσο να θα μείνει ο κόσμο με το μπα! Που με λέχε Πω γίνει. και Κι εσύ, εσύ με μένα Μας σκούντα χθες όπως σκούντα χθες Χρυσή Κι εσύ με μένα Τόσο πολύ μ' αγάπησες κυρία Πάτα κακό στραβό, με στεναρά. Και σύγκοντα. Πάτα και παάταγγό στός με και σ πτ παταγκό γό με Φτάσαμε, περάσαν δύο, δύο ώρε χωρί να το καταλάβουμε, ναι, ήταν ναι, φοβερή. Ναι. η παρέα, η κουβέντα. Ναι. Πιάσαμε τα παράταξη, ξεκινήσαμε από σένα, φτάσαμε ναι. στην Ευρώπη, στην Αμερική Ακριβώς. <laughs> και γυρίσαμε και πίσω. Και θα ναι, να ναι. κλείσουμε με ένα δικό σου, πες μας λίγο γι' αυτό. Ωραία, αυτό το τραγούδι λέγεται στιγμή και περιγράφει στιγμές, πραγματικά στιγμές από τη ζωή του δική μου, επειδή έτυχε εγώ να το γράψω, αλλά είναι στιγμές που θα μπορούσαν να είναι από τη ζωή του καθεν ε... Α μιλήσει μόνο το τραγούδι, και αυτό. Μια δύναμη είναι πολύ απλό τραγούδι βέβαια. που μιλάνε στη του Έτσου, τροβαδούρικο. Να πιλίδι. τα ακούσουμε λίγο όσο προλάβουμε, βέβαια. Όσο. Και να σας να, να σε χαιρετήσουμε, να χαιρετήσουμε εδώ και την παρέα. Στο τραγούδι που βοήθησε πάρα πολύ στην <laughs> να εκπομπή ναι. τη Στέρα Δημοπούλου. Ε, Εκτό ότι μα έκανε φοβερή παρέα, βοήθησε και στην και Τεχνικά, σε όλα. Ε, Τεχνικά πάρα πολύ. Mm -hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Στέρα που ήταν κοντά μα. Mm -hmm. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Σαλβαδόρ να ευχηθούμε την καλύτερη πορεία με το συγκρότημα και τα όνειρά σου να γίνει πραγματικότητα. Να συνεχίζει να προσφέρει κέφι, χαρά, ε, τραγούδι, χορό, τα πάντα στου φίλου σου στους σε αυτού που έρχονται να σε ακούσουν. Μπορείτε να τον ακούσετε στην Αθήνα. Ψάξτε λίγο και την σελίδα του στο Facebook, mm -hmm. Άσε του Σαλβαδόρ, για να δείτε τι εμφανίσεις ε, Ελπίζω να ξανα, σε ξαναέχουμε εδώ να κάνουμε μια εκπομπή. Διαφορετική εκπομπή αυτή τη φορά βέβαια. Με χαρά πιο... <laughs> Πιο μουσική να το πω διαφορετικά. Αυτό, έτσι, αυτό έτσι. πραγματικά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, αυτό το υπόσχεσαι θα γίνει. Ναι, ναι, ναι. Δέσμευση, ε... μια εκλογέ τώρα. <laughs> αυτό είναι δέσμευση. <laughs> <laughs> το Μιλήστο κοντά θα είναι κοντά σας την επόμενη Κυριακή στι 7 με τα καινούργια και την επόμενη Δευτέρα αφιέρωμα σε έναν εξάρτητη ίνδια εταιρεία, την παλιά εταιρεία Creation, το πρώτο μέρος αφιέρωματος. Ο Παναγιώτης Υσόπλος είχε σήμερα την τιμή να φιλοξενήσει τον Σαββαδό Λουή από τους Άσου Σαββαδό Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα σωρές και όλους Καλό βράδυ και από μένα, ευχαριστώ πολύ το με καπέλο και τα χέρια στην τσέπη. Σαν όλοι να αισθάνονται, το βάρος του πρέπει. Την που διαχέεται μέσα στο πω. Και μοιάζει υποχρέωση, παραλογισμό. Την που σε φέρνει μπροστά στα δικό. Τη σε πακάκι με φυστή και Των Τον ήλιο να μοιάζουν όλα πιο ασήματα Να ρέει ζωή. Sambio statimata. Sambio statimata. Τι ώρα είναι βόδε. VOX 103.3. VOX 103.3. ραδιόφωνο με άποψη. Boat, baby. Rock the boat, I don't tip the boat over. Rock the boat, I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Ever since our voyage of me began, your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you me. And me. Love is like the ship on the own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 The box. Rock, rock the bus, run on with the the bus, run on with the bed, run the the bus, run the bus, run the the bus, the bus, run the bus, the bus, run the bus, back the bus, the bus, the the bus, the bus